όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Στην εποχή του Τζαμπατίστα Βίκο, ο Ντεκάρτ ήταν μεγάλη φιλοσοφική μόδα και ήταν αδύνατον να αποφύγει την αναμέτρηση μαζί του. Και βέβαια, η αναμέτρηση με τον Ντεκάρτ είναι η αναμέτρηση με το ερώτημα αν τα μαθηματικά είναι η μοναδική γνήσια γνώση και συνάμα με το αν η μαθηματική σκέψη είναι η αληθινή εξωτερήκευση της ουσίας του ανθρώπου. Το σημείο εκκίνησης της εξέγερση του Βίκο εναντίον του Ντεκάρτ, ήταν η πεποίθησή του, αποκρισταλλωμένη πλήρως το 1708-1709, ότι τα καρτεσιανά κριτήρια εναργών και διακριτών ιδεών δεν ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν εποφελώς εκτός του πεδίου των μαθηματικών και της φυσικής επιστήμης. Καταρχάς, λοιπόν, ο Βίκο παραδέχεται ότι η μαθηματική γνώση είναι πράγματι απολύτως έγκυρη. Αλλά γιατί. Επειδή, αυτή ήταν κιόλας μια παλιά σχολαστική ιδέα πρέπει να πούμε, η γνώση δια των αιτίων είναι η ανώτερη γνώση, επειδή λοιπόν εμείς κατασκευάσαμε τη γεωμετρία. Να γιατί μπορούμε να την αποδεικνύουμε. Αυτό είναι το νόημα του περιώνυμου τύπου του Βίκο, το αληθές δέρουμ, και το γεγονός, factum, είναι ένα εναλλάξιμα. Οι μαθηματικές αποφάνσεις είναι αληθείς μόνο επειδή τις κατασκευάζουμε εμείς οι ίδιοι. Ναι, αλλά, και εδώ ο Δίκο διανύει με ένα πρώτο άλμα τη μισή απόσταση που επρόκειτο να διανύσει, το ίδιο ισχύει για τις φυσικές επιστήμες. Όχι βέβαια, αφού τον κόσμο δεν τον κατασκευάσαμε εμείς, αλλά ο Θεός μα άλλα λόγια, η φυσική σε αυτό το άλμα του Βίκο εξέπεσε από την Καρτεσιανή κορυφή. Όμως η ιστορία δεν ανατιμήθηκε ακόμη. Η ριζοσπαστική κίνηση μένει να γίνει. Και θα γίνει όταν, λίγα χρόνια αργότερα, ο Βίκο προτείνει μια θέση που υπονόμευε την αποδεκτή διέρεση του συνόλου της γνώσης σε τρία είδη μεταφυσικό ή θεολογικό, βασισμένο δηλαδή σε ορθολογική ενόραση ή πίστη ή αποκάλυψη, παραγωγικό, όπως στη λογική ή τη γραμματική ή τα μαθηματικά, αντιληπτικό, βασιζόμενο στην εμπειρική παρατήρηση, εκλεπτισμένη και διευρυμένη με την υπόθεση, το πείραμα, την επαγωγή και τις άλλες μεθόδους των φυσικών επιστημών. Υπάρχει λοιπόν για το βίκο, και ένας άλλος τύπος επίγνωσης ανόμιος προς την απριόρη γνώση Ως προς το ότι είναι εμπειρικός ανόμιος προς την παραγωγή Ως προς το ότι παράγει νέα γνώση γεγονότων Και ανόμιος προς την αντίληψη του εξωτερικού κόσμου Ως προς το ότι μας πληροφορεί Όχι απλώς για ό,τι υπάρχει ή συμβαίνει Και με ποια χωρική ή χρονική σειρά Αλλά επίσης γιατί Ό,τι υπάρχει ή συμβαίνει Είναι όπως είναι Δηλαδή, υπό ορισμένη έννοια, πρόκειται για γνώση περκάουσα δια των αιτίων. Είναι λοιπόν ένα είδος αυτογνωσίας. Γνώση εκείνων των δραστηριοτήτων, των οποίων εμείς, τα γνωρίζοντα υποκείμενα, είμαστε οι δημιουργοί, πρικισμένοι με κίνητρα, σκοπούς και διεινεκή ζωή που την κατανοούμε καθε εκ των ένδων. Χρειάζεται να πούμε ότι η διεκδίκηση αυτού του νέου τύπου γνώσης είναι κατεξοχήν επαναστατικό αίτημα. Με σύγχρονους όρους θα τη λέγαμε θέση αντιενατενιστική, αντιθεαματική. Ο άνθρωπος έχει από κάθε άποψη λόγος στην ιστορία του, που βεβαίως δεν μπορεί ω εκ τούτου, παρά να αποτελέσει το πεδίο και το αντικείμενο μιας νέας επιστήμης, η οποία προχωράει ακριβώς σαν τη γεωμετρία, που δημιουργεί η ίδια των κόσμο των μεγεθών, συγκροτώντας και θεωρώντας τον σύμφωνα με τα αξιώματά της. Ωστόσο, λέει ο Βίκο, η δική μας επιστήμη βαδίζει τόσο πιο πραγματικά, όσο και οι νόμοι για τις ανθρώπινες υποθέσεις είναι πιο πραγματικοί από τα σημεία, τις γραμμές, τις επιφάνειες και τις μορφές. Oh «Μέσα στο πυκνό σκοτάδι της νύχτας», γράφει ο Βίκο, «που κάλυπτε την πρώιμη αρχαιότητα, την τόσο απόμακρη από μας, φεγκοβολεί το αιώνιο και απαραμείο το φως μιας αλήθειας πέραν κάθε αμφισβήτησης». Ότι ο κόσμος της κοινωνίας των πολιτών σίγουρα κατασκευάστηκε από ανθρώπους και επομένως οι αρχές του ερήδονται στις μεταβολές του ανθρώπινου πνεύματός μας. Οποιοςδήποτε στοχάζεται επ' αυτού, δεν μπορεί παρά να εκπλαγεί με το γεγονός ότι οι φιλόσοφοι έστρεψαν όλες τις ενεργειές τους στη σπουδή του φυσικού κόσμου, τον οποίο αφότου τον κατασκεύασε ο Θεός, εκείνος και μόνον τον γνωρίζει. Και ότι παραμέλησαν τη σπουδή του κόσμου των εθνών ή του πολιτικού κόσμου, τον οποίο, εφόσον τον κατασκεύασαν οι άνθρωποι, είναι και σε θέση να τον γνωρίζουν. Αυτή η διατύπωση του Βίκο είναι η ιδρυτική διακήρυξη της νέας επιστήμης, η οποία αποδεικνύεται διπλά ανατρεπτική. Αφενός, ο Βίκο είχε διαβλέψει ότι μια θεώρηση που εκπορεύεται μονάχα από το αυτόνομο τάχα άτομο, θα πρέπει να είναι περιορισμένοι και ματαιόδοξη, προπαντός όμως αναγκαστικά εσφαλμένη. Αυτογνωσία του ανθρώπου θεμελιώνεται μονάχα πάνω σε μια ανάλυση της ιστορικής διαδικασίας μέσα στην οποία δρούν οι άνθρωποι. Και όχι με το μοναχικό βλέμμα στον εσωτερικό μας εαυτό, όπως φρονούσε ο αντικειμενικό ιδεαλισμός σε όλες τις εποχές. Οικονομία, κράτος, Δίκαιο, θρησκεία, επιστήμη, τέχνη, όλα τα ιδιόμορφα προϊόντα των ανθρώπων, έγιναν μέσα στην ιστορία. Και γι' αυτό πρέπει να κατανοηθούν, όχι με βάση τα απομονωμένα άτομα, παραμονάχα από τις σχέσεις αυτών των ατόμων, στη γλώσσα του Βίκο, από την ιδιότητα της κοινωνικότητάς τους. Αλλά αυτό κατανάγκιν σημαίνει ότι ο Βίκο, Επενδύοντας στους αέναους μετασχηματισμούς της ιστορίας, δέχεται μια πολλαπλότητα ισοτιμημένων, θα λέγαμε, μορφοποιήσεων σε όλα τα επίπεδα. Απορρίπτει, συνεπώς, την ιδέα της γραμμικής εξέλιξης και εντέλει τέλει της αδιάκοπης προόδου όπως την κατανόησαν οι διαφωτιστές και απορρίπτει επίσης τη συναφή ιδέα σύγκριση και αξιολόγηση των πολιτισμών, χωρίς όμως να αναιρεί τη διαβαθμίσή τους. Γίγαντες, ήρωες, άνθρωποι, μιλώντας την εκάστοτε αληθινή γλώσσα των δικών τους μορφοποίησεων εκτιλήσουν την ιστορία σε αναγκαία διαδοχή. «Τούτη είναι η εξέλιξη των ανθρώπινων πραγμάτων», λέει ο Βίκο. Πρώτα ήσαν τα δάση, μετά οι καλύβε, μετά οι πόλεις και τελευταίε οι ακαδημίες. Και έπειτα πάλι απ' την αρχή. Γιατί, αφετέρου, η νέα επιστήμη του Δίκο εγγράφει αυτή την πολλαπλότητα σε ένα σχέδιο που θυμίζει μάλλον αυτό που θα λέγαμε pattern, υφή ή θυμίζει τη δεδομένη πλοκή μιας φούγκας, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προϋποθέτει τομές, τύπου κοινωνικού συμβολέου, ας πούμε. Η εν λόγω νέα επιστήμη, εξηγεί ο Δίκο, φτάνει στην εξοικονισή μιας ιδεόδους ιστορίας, σύμφωνα με την οποία ξετυλίγονται μέσα στο χρόνο οι ιστορίες όλων των λαών, με την άνοδο, την πρόοδο, τη στάσιμη κατάσταση, την παρακμή και το τέρμα τους. Επειδή για τον Βίκο πολιτισμός δεν φτιάχνεται από το ελεύθερο πνεύμα, παρακαθορίζεται αναγκαία, κατά την αρχή και την εξέλιξή του, από υλικέ συνθήκες, και από την αλληλεπίδραση αυτών των συνθήκων με τους πρωτόγονους ανθρώπους, γι' αυτό έχει και την πεποίθηση ότι όπου διαμορφώνεται κοινωνία, πρέπει κατά να τραβήξει παντού και πάντα την ίδια πορεία. Έτσι ώστε μπορούμε πραγματικά να διακριβώσουμε τις βασικές γραμμές μιας ιδεόδους ιστορίας, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να πορεύεται ίσα με το τέλο η μοίρα όλων των πολιτισμών. Το πραγματικό τέλος της όμως είναι παρακμή και κατάρρευση, μετά τις οποίες η όλη πορεία ξαναρχίζει με μια νέα περίοδο βαρβαρότητας και έτσι έχουμε μια επανακύκληση. Η πορεία κόρσο επαναλαμβάνεται ως ρικόρσο. Μια επανακύκληση λοιπόν η οποία είναι συγχρόνως Αναβίωση. Αυτό ακριβώς είναι το απαράλλακτο σχέδιο της πρόνιας, το οποίο διατρέχουν οι συνεχείς αλλαγές. Δηλαδή, τι ακριβώς είναι η πρόνοια. Όταν την επικαλείται ο Δίκο, πιθανότατα δεν εννοεί με αυτή τίποτε άλλο παρά τον νόμο από τον οποίο οι άνθρωποι οδηγούνται στη διαμόρφωση κοινωνίας και πολιτισμού παρά τις ατομιστικές, βαρβαρικές και εγωιστικές ορμές τους. Χωρίς συνείδηση των ατόμων και κατά κάποιο τρόπο πίσω από την πλάτη τους, λαβαίνει χώρο μια ακολουθία κοινωνικών μορφών, που κάνουν εφικτό το πολιτιστικό επίτευγμα των ανθρώπων. Έτσι, το ερώτημα για τους μυστικούς αυτούς νόμους γίνεται το κυρίως θέμα της καινούργιας επιστήμης. Ο Βίκο υποδεικνύει πως η αληθινή σημασία της λέξης πρόνοια είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία η πρόνοια ονομάστηκε ντιβίνητας από το ντιβινάρι που σημαίνει το Απόκριφο. Ω καθήκον του κύριου έργου του λοιπόν καθορίζει την κατανόηση του Απόκριφου που δρά χωρίς να το παρατηρούν οι άνθρωποι ή να συνεργούν μαζί του και που συχνά μάλιστα αντιμάχεται εντελώς τα σχέδιά τους. Ώστε οι σύγχρονοι κριτικοί της αντίληψης του Βίκο περί έχουν πράγματι δίκιο να λένε ότι με τον Βίκο η πρώνια έχει γίνει τόσο φυσική, εγκόσμια και ιστορική ώστε είναι σαν να μην υπήρχε καθόλου. Διότι στην κατάδειξη υποτίθεται της πρώνιας από μυριά του Βίκο δεν μένει τίποτα από την υπερβατική και θαυματουργική λειτουργία που χαρακτηρίζει την πίστη στην πρόνοια από τον Αυγουστίνο ως τον Μποσίε. Με τον Βίκο, η πρόνοια μεταβιβάζεται σε ένα έσχατο πλαίσιο αναφοράς, που το περιεχόμενό του και η ουσία του δεν είναι παρά η οικουμενική και σταθερή πράξη της ίδιας της ιστορικής πορείας. Και για όσους μπορούν να διαβάσουν αυτή τη φυσική γλώσσα της εμπράγματης ιστορικής πρόνοιας μέσα στην κοινωνική ιστορία του ανθρώπου, η ιστορία από την πρώτη ως την τελευταία σελίδα της είναι ένα ανοιχτό βιβλίο θαυμαστά σχεδιασμένο. Στοιχεία για την αγορά χαλκού